Κεφάλων δέλτα σελίδα 380, στήχη 1 ως 38, ο διάλογος με τη Σαμαρίτιδα. 1. Όταν λοιπόν έμαθεν ο Κύριος ότι οι Φαρισαίοι ήκουσαν ότι ο Ιησούς προσελκύει και βαπτίζει περισσότερους μαθητάς παρά ο Ιωάννης, 2. Μολονότι ο ίδιος ο Ιησούς δεν ευάπτιζεν αλλά ευάπτισαν οι μαθητέ του, 3. Δια να μην ερεθίζει τον φθόνο των εχθρών του, Αφήκε την Ιουδαίαν και ανεχώρησε πάλιν για τη Γαλιλαίαν, όπου δεν υπήρχε αντίζηλοι πολλοί. 4. Επειδή δε λόγω της εποχής επροτίμησε των συντομότερων δρόμων, έπρεπε να περάσει διαμέσου της Αμαρία. 5. Έρχεται λοιπόν εις κάποιαν πόλη της Αμαρία, η οποία λέγεται το Σιχάρ, που είτο πλησίον εις το μέρο το οποίο έδωκεν ο Ιακώβ εις τον του Ιωσήφ. 6. Υπήρχε δε εκεί πηγάδι, το οποίο είχε ανανοιχθεί από τον Ιακώβ. Ο Ιησούς λοιπόν, όπως είτο κοπιασμένο από την πεζοπορία, εκάθητο κοντά στο το πηγάδι. Η ώρα το περίπου έξω από την ανατολή του ηλίου, δηλαδή με συμβρία. 7. Έρχεται τότε μια γυναίκα που κατήγεται από την Σαμάριαν για να βγάλει από το πηγάδι νερό. Και ο Ιησούς, ο οποίος πραγματικώς εδυψούσε, τη είπε «Δώσ' μου να πείω». 8. Εζήτησε δε ο Ιησούς από τη γυναίκα νερό. Διότι μαθητέ του που θα εφρόντιζαν να βγάλουν νερό από το πηγάδι είχαν υπάγει στην πόλη για να αγοράσουν τρόφιμα. 9. Λέγει λοιπόν σε αυτόν η γυναίκα η Σαμαρίτησα. Πώς σύ ο οποίο είσαι Ιουδαίος καταδέχεσαι και ζητείς να πεις νερόν από εμέ η οποία είμαι γυναίκα Σαμαρίτησα. Έκαμε δε την ερώτηση να αυτήν η γυναίκα διότι οι Ιουδαίοι εμίσουν τους Σαμαρίτας και δεν ήρχονται οι σχέσει με αυτούς. 10. Απεκρίθη ο Ιησούς και τη είπεν «Εάν εγνώριζες την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος την οποία δίδει τους ανθρώπους ο Θεός και ποιος είναι εκείνο που σου λέγει τώρα δώσ μου να πείω εσύ θα το και θα σου έδιδε νερό τρεχούμενον που δεν στηρεύει ποτέ θα σου έδιδε αυτό στην χάρη του Αγίου Πνεύματος η οποία σαν άλλο πνευματικό νερό καθαρίζει, δροσίζει παρηγορεί και ζωοποιεί ψυχάς χωρίς να στηρεύει ποτέ». 11 Λέγεις αυτόν υγιεινή. Κύριε, ασφαλώς το νερό αυτό περί του οποίου ομιλείς δεν είναι από το πηγάδι αυτό, διότι ούτε αγγίων με το οποίο θα μπορούσες να βγάλεις από εδώ νερό έχεις, αλλά και το πηγάδι είναι βαθύ. Από πού λοιπόν έχεις το τρεχούμενο και νερό 12 «Μήπως είσαι ανώτερος κατά την αξία και δύναμη από τον πατέρα μας τον Ιακώβ» ο οποίος έδωκεν εισημάς κληρονομίαν το πηγάδι αυτό και δεν εζήτησε ένα άλλο καλύτερο νερό αλλά από αυτό έπειε και ο ίδιος καθώς και τα παιδιά του και τα ζώα που έτρεφε και έβοσκε. Δεκατρία. Απεκρίθη ο Ιησούς και τη είπε «Βεβαίως δεν εννοώ το νερό του πηγαδιού αυτού διότι καθένας που πίνει από το νερό αυτό θα διψάσει πάλιν». Δεκατέσσερα. Εκείνος όμω που θα πει από το νερό το οποίο θα του δώσω εγώ δεν θα διψάσει ποτέ στον αιώνα, αλλά το νερό που θα του δώσω θα μεταβληθεί μέσα του ει πηγή νερού που δεν θα στηρεύει, αλλά θα αναβλύζει και θα πηδά και θα τρέχει πάντοτε για να του παρέχει ζωή νεώνιων. 15. Λέγει τότε προ αυτόν η γυναίκα, Κύριε, δώσ' μου το νερό αυτό, για να μην διψώ και για να μην υποβάλλω με ει τόσων κόπων του να έρχομαι εδώ για να βγάζω νερό από το πηγάδι. 16. Λέγει σε αυτήν ο Ιησούς. Εφόσον το νερό αυτό δεν το θέλεις μόνο για τον εαυτό σου, αλλά και δια εκείνους με τους οποίους συζείς, πήγαινε φώναξε τον άνδρα σου και έλα εδώ μαζί με αυτόν, ώστε και εκείνος να λάβει μαζί σου τη δωρεάν αυτήν. 17. Απεκρίθη η γινή και είπε, «Δεν έχω άνδρα», λέγει προς αυτήν ο Ιησούς. «Καλά είπες ότι δεν έχω άνδρα». δεν εχω ανδρα 18. Διότι έχει πάρει πέντε άνδρας, τον έναν ύστερα από τον άλλον. Και τώρα με αυτόν που έχεις, είσαι συνδεδεμένη μαζί του κρυφά και γι αυτό δεν είναι άνδρα σου. Αυτό το είπε αλήθεια. 19. Λέγει προς αυτόν η γυναίκα. Κύριε, από τα μυστικά της ζωής μου τα οποία μου είπες, μόνο ότι δεν με έχει συναντήσει άλλοτε, αλλά μόλις σήμερον με βλέπεις για πρώτη φορά, καταλαβαίνω ότι εσύ είσαι προφήτης. Σε παρακαλώ λοιπόν να με διαφωτίσεις επί του ακολούθου σπουδαίου ζητήματος. 20. Οι πατέρες μας σε προσκύνησαν και λάτρευσαν τον Θεόν εις το αυτό, το γαριζίν. και εσείς οι Ιουδαίοι λέγεται ότι η τα Ιεροσόλυμα είναι ο τόπος όπου πρέπει να λατρεύομαι τον Θεόν. Σή λοιπόν ω προφήτης, τι λέγεις αυτό. 21. Λέγει αυτήν ο Ιησούς. Πίστεψέ με γυναίκα ότι γρήγορα έρχεται καιρό. Οπότε, ούτε εις το όρος αυτό το γαριζήν μόνον, ούτε εις τα Αεροσόλυμα που θα λατρεύσετε τον ουράνιον πατέρα. 22. Σύσεις σαμαρίτε η οποία περίψατε τα βιβλία των προφητών, προσκυνείται εκείνο για το οποίον δεν έχετε σαφή και πλήρη γνώση. Οι μίσοι Ιουδαίοι προσκυνούμεν εκείνο που γνωρίζομαι περισσότερον από κάθε άλλον. Απόδειξη δε τούτου είναι ότι ο Μεσσίας που θα σώσει τον κόσμον Προέρχεται από τους Ιουδαίους τους οποίους ο Θεός εξέλεξε ενός λαών ειδικών Του και οι οποίοι τελειότερον από κάθε άλλον Τον εγνώρισαν και Τον ελάτρυψαν. 23. Πολύ σύντομα όμως έρχεται ώρα και μπορώ να είπω ότι η ώρα αυτή ήλθε τώρα οπότε οι πραγματικοί προσκυνητές θα προσκυνήσουν και θα λατρεύσουν τον Πατέρα με θεοφωτής τους πνευματικάς των, και με λατρείαν όχι τυπική και σκιώδης αλλά πραγματικήν και πνευσμένην από πλήρη επίγνωση της αληθείας. Διότι και ο πατήρ ζητεί επιμόνως τέτοιοι αληθινοί και πραγματικοί προσκυνητές να είναι εκείνοι που τον λατρεύουν. 24. Ο Θεός είναι πνεύμα, γι' αυτό και δεν περιορίζεται εις τόπους. Και εκείνοι που τον λατρεύουν πρέπει να τον προσκυνούν μετασοτερικά στον πνευματικά δυνάμεις, με αφοσίωση της καρδίας και του νου, αλλά και με αληθή επίγνωση του Θεού και της λατρείας που του πρέπει. 25. Λέγει σε αυτόν η γυναίκα. Γνωρίζω ότι έρχεται ο Μεσσίας, όνομα το οποίο στην ελληνική μεταφράζεται με τη λέξη Χριστός. Όταν ελθεί εκείνο θα μας τα διδάξει όλα. 26. Λέγει σε αυτήν ο Ιησούς. Ο Μεσσίας είμαι εγώ που την στιγμή αυτήν σου ομιλώ. 27. Και κατά αυτήν ακριβώς τη στιγμήν, ήλθαν οι μαθητέ του και θαύμασαν, διότι ο διδάσκαλος ομίλη δημοσία με γυναίκα, πράγμα που απογορεύεται από τα παραδόσεις των λαβίνων. Κανεί όμω δεν είπε, ει τι να σε υπηρετήσει η γυναίκα αυτή, ή περί ποιου θέματο ομιλεί μαζί τη. 28. Η γυναίκα δε, γεμάτη συγκίνηση, ύστερα από αυτά που ήκουσεν, αφήκε τη στάμνα τη στο πηγάδι και πήγε τρέχουσα στην πόλη και είπεν στου ανθρώπου. 29. Ελάτε να είδετε έναν άνθρωπον ο οποίος μου είπεν όλα όσα έκαμα και αυτά ακόμη τα μυστικά και ιδιαίτερά μου. Μήπως είναι αυτός ο Χριστός. 30. Εβγήκαν λοιπόν από την πόλην οι Σαμαρείτε και ήρχονται προς αυτόν. 31. Εν το μεταξύ δε έως ότου ειδοποιηθούν οι Σαμαρίτε και έλθουν η συνάντηση του Ιησού, επειδή ο Κύριος είχε αναπορροφηθεί από το πνευματικό του έργο και δεν ενδιαφέρετο διόλου φαγητών. Τον παρεκάλουν οι μαθητές και του έλεγον, «Διδάσκαλε, φάγε». 32. Αυτός όμως τους είπεν «Εγώ έχω φαγητό να φάγω, το οποίον σείς δεν εξέβρετε». 33. Επειδή λοιπόν δεν εκατάλαβαν τη σημασία των λόγων αυτών του Κυρίου, έλεγαν μεταξύ του οι μαθητές. «Μήπως την ώρα που ελείπαμε νημής του έφερε κανένα άλλο φαγητό και έφαγε». 34. Λέγισε αυτού ο Ιησούς, οι δικών μου φαγητών το οποίον με χορταίνει και με τρέφει είναι να πράττω πάντοτε το θέλημα εκείνου που με απέστρενε στον κόσμο και να φέρω εις τέλειον πέρας το έργο του το οποίο είναι η σωτηρία των ανθρώπων. Και το θερμόν ενδιαφέρον μου για το έργο αυτό με απερόφησε ολόκληρον τώρα που πρόκειται να έλθουν εδώ η Σαμαρήτε και μου έκοψε κάθε όρεξη που προέρχεται από την φυσική πείνα. 35. Δεν λέγετε εσείς ότι τέσσερες μήνες υπολείπονται ακόμη και ο θερισμός έρχεται. Η στην πνευματική νόμο σποράν είναι δυνατόν ο λόγος του Θεού να καρποφορήσει και εις διάστημα πολύ σύντομον. Και για να περί αυτού που σας λέγω, σηκώσετε τα μάτια σας και κοιτάξτε το πλήθος αυτών των Σαμαριτών που έρχονται. Είναι αυτή λογικά χωράφια η οποία δεν επρόφθασε να σπαρεί ο λόγος της αληθείας και όμως είναι λευκά και πλέον έτοιμα για να θεριστούν. Έτσι και εις όλα τα μέρη του κόσμου των ανθρώπων είναι τώρα όριμοι για να δεχθούν τη σωτηρίαν. 36. Και εκείνο που θερίζει στον πνευματικόν αυτών αγρών λαμβάνει μισθόν όχι μόνο διότι χαίρει και εδώ βλέπουν την πνευματική συγκομιδήν αλλά και διότι θα ανταμιφθεί και στον των βίων υπό του Κυρίου. Επειδή δελκύει στην σωτηρίαν ψυχά στα θανάτου. Στην καρπόν για την αιώνιον ζωήν Και έτσι στην πνευματική σποράν που γίνεται τώρα Εγώ ως πορεύς μαζί με εσά που θα θερίσετε 37 Διότι σε αυτήν την ειδική μας δηλαδή περίπτωση Εφαρμόζεται η σωστή παροιμία Ότι άλλος έσπηρε και άλλο θερίζει Έσπηρα εγώ και θα θερίσετε εσείς Όπως και στο μέλλον θα σπήρετε εσείς και θα θερίσουν οι διάδοχοί σας 38. Εγώ, ο κύριος του αγρού, σας έστειλα δια να θερίζετε εκείνο που εσείς δεν έχετε κοπιάσει για να σπαρεί. Άλλοι, ήτι, εγώ και οι πρόεμού προφήτε, έχουν κοπιάσει και έχουν σπύρι και εσείς έχετε έμβει στους κόπους και τις ποράν του για να θερίσετε.